Ε, καλωσορίζουμε τον ε, βουλευτή, ανεξάρτητο βουλευτή. Αυτή την ανεξάρτητη καρδιά. Συμφωνούμε, διαφωνούμε με τι θέσει του. Είναι ένα διαφορετικός άνθρωπο που νομίζω ότι τουλάχιστον ε, ένα δημοσιογράφο που θέλει να αισθάνεται δημοσιογράφο, πολλέ φορέ ζηλεύει και τι δημόσιε τοποθετήσει του, αλλά και τον τρόπο που χειρίζεται τον, τον λόγο. Καλωσορίζουμε στην ε, γιάφκα μα τον ε, Μίμη Ανδρουλάκη. Γεια σου, Σπύρο. <κυρίζω> Πρέπει να ξέρει ότι σε αυτή τη Γιάνφκα 7 χρόνια τη ζωή μου. Ε, Εδώ ναι. Στον Α. Και η, η μόνη χαρά που έχω είναι που μπαίνοντα σήμερα μέσα όλα τα παιδιά που είδα, μου να λένε Αχρεμή, μην ακού. Όταν τα 5, 6, 7 χρόνια εδώ πέρα, λέγαμε ότι είναι μυστορήματα αυτά που λε. Αυτή η μόνη ικανοποίηση μπορεί να έχει κανεί. Από την άλλη, είναι ένα είδο προσωπική αποτυχία. Έτσι ότι Γιατί τα πέρα. όρια του λόγου. Ε, είναι προσωπική μου αποτυχία. Τα όρια που έχει ο λόγο. Διότι δηλαδή, εγώ έγραφα yeah. κάθε χρόνο σπίρω ένα βιβλίο και έκανα και εκπομπέ κάθε εβδομάδα ένα δύοωρο τότε. Ε, για να χτυπώ τις καμπάνες για την επικείμενη καταστροφή αλλά όπως ξέρει όταν τα πράγματα πάνε καλά οι άνθρωποι δεν ακούν τις προειδοποίησεις υψηλού κινδύνου ναι, γιατί... και στην άνοδο και στην κάθοδο και στην μέθη και στον πανικό μέσα μας ξυπνάει ο άνθρωπος ας πούμε του κοπαδιού έτσι, μέσα μας, το ένστιχό μας, ναι. το DNA μας Μπορεί να αφήσεις από τη μέθη εύκολα και να πας Ναι, ε, βέβαια, είναι αυτόν ανθρώπινο ανθρώπινο, ανθρώπινο, ναι Έτσι λοιπόν ε, η μόνη χαρά που έχω εκ των υστέρων που μου λένε ορισμένοι άρεσε να πω. Μα τα παιδιά όταν έπαιρνα μέσα, αυτό είναι μια ικανοποίηση. Αλλά σήμερα έρχομαι για κάτι πολύ πιο σκοτεινό. Εγώ σα έχω ζήσει και στο Flash. Ναι, έχω κάνει και στο Flash. Στο Flash, όπου επίση είστε πρόσωπο. Αγαπητό. Ναι, στο Flash έκανα. Και με τα καλλιεργητικέ εκπομπέ. Ναι, παλιά έκανα και θέατρο στο. Και με καμπάνα και να χτυπάνε επίση στο Flash. Θέατρο στο ραδιόφωνο. Έχα κάνει παλιά. Έτσι κι Δηλαδή δεν έγραφα εκπομπές, ας πούμε, της τρέχουσας επικαιρότητα, έκανα θέατρο στο ραδιόφωνο, αφηγής, μουσικές εκπομπές. Έχω κάνει την ιστορία όλων των μουσικών ρευμάτων στο ραδιόφωνο. Τώρα τρεύω δηλαδή το ραδιόφωνο. Λοιπόν bon, <laughs> να ξέρετε ότι μας ακούνε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη μας, αφήνει 6,5 Ναι, τους αφορά ειδικά στη Θεσσαλονίκη διότι η, το βιβλίο η πηγή του βιβλίου ο ο κόκκινος το σκαβουρας. Σκαβουρας. Ναι. Για εξηγήστε μου τώρα, γιατί ε, πήρα στα χέρια μου πριν από δύο εβδομάδες το, το βιβλίο σας. Ε, δεν το έχω γιατί ναι. το διαβάζω στις πτήσεις που κάνω αθηνα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Οπότε καταλαβαίνετε δεν είναι κάποια στιγμή... Γιατί σ... η Θεσσαλονίκη πασικά είναι σε εκπομπές πάνω Ναι, ναι. Είμαι τρεις μέρες στη Θεσσαλονίκη και μέρες στην Αθήνα. Ε, ναι, ή, ή κάτι δεν Τι το κάνουμε. Δεν πει καμιά Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι, όχι. Γιατί όχι, η ζωή τα φέρνει, αλλά δεν, δεν, όχι, δεν έχω τέτοια ανάγκη. <que ch> <laughs> <ζωή. laughs> Απλά είπαμε ω ραδιόφωνο του Α. τα όποια χιλιόμετρα υπάρχουν μεταξύ Αθήνα και Θεσσαλονίκη, <McLaren> χιλιόμετρα θέσεων, απόσεων, τάσεων, συμπεριφερών, παροχημένων αντιλήψεων, αντί για 504 να τα κάνουμε τίποτα. Οπότε αφού μα ακούν στη Θεσσαλονίκη, την άλλη Τετάρτη, 7 η ώρα, του περιμένουμε στο public που θα παρουσιάσουμε τον κόκκινο Κάβουρα, είναι ένα βιβλίο. Θα είμαι και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Σοβαρά, θα έρθει εσύ. Οπότε πιθανότητα θα έρθω σίγουρα να σα χαιρετήσω. Ε, θα έχει τελειώσει τον κόκκινο κάβουρα τότε. Βέβαια. <laughs> λοιπόν, ε, ελάτε λίγο να μου εξηγήσετε τι συμβαίνει με τον κόκκινο κάβουρα, Γιατί είναι μια πραγματική ιστορία γραμμή σαν παραμύθι. Ναι. Ε, εγώ ξεφυρίζοντα περίπου στα μισά έχω φτάσει. Ναι. Προσπαθώ να, να βρω του χαρακτήρε και τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από εκεί. Μετά τους... τη πούμε. Από του ήρωε. Ναι, βέβαια, το... δεν είναι α πούμε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα γιατί ξεκινώ λέγοντα την αλήθεια. Πο είναι. Συνήθω τα αστυνομικά δυστωρήματα αφήνω στο τέλο να δει ποιο είναι. Για θέλε. δώστε, δώστε μα μια εικόνα για τι οκρατέ που υπάρχουν. Πριν δεν έχουν 30 προβλήσει. χρόνια, ναι. ε, Σπύρο, τον Δεκέμβρη του 82 έω τι αρχέ του 83 τι πρώτε μέρε του 83 υπήρξε πει, μια σκοτεινή υπόθεση στο ΚΚΕ. Ναι. Δηλαδή ανακαλύψαμε ότι στην ηγεσία, κοντά στην ηγεσία, ένα ανώτερο στέλκο πρέπει να είναι χαφιέ, πρέπει να είναι πράκτορα. Αυτό θα το δεις, δεν πρέπει να, αφήσουμε τον αναγνώστη να το ανακαλύψει, έτσι δεν είναι. Ε, και λέω του Χαρίλαου, όταν πια είχε ξεκαθαριστεί ποιος είναι και πως έγινε αυτό, θα το δεις με στο βιβλίο, τέλος πάντων. Λέω του, χαρίλα, του, λέω του Χαρίλαου, μετά 30 χρόνια θα το κάνω ιστορία. Μου λέει, ρε, μου λέει να πούμε, μην τα σκαλίζεις να πούμε. Μυρίζουν, δεν ξέρει πώ πο, πο, να πει. Οι αναψηλαφεί τι βγάζουν, τι φασούλη θα βγάλει να αναψηλάφιση. Ποιο θα ασχολείται τώρα με αυτόν. Του λέω, Χαρίδα, δεν θα ασχοληθώ με αυτόν. Ναι. Τότε η πρόθεση μου, Σπύρο, ήταν να γράψω, α πούμε, για το διπλό άνθρωπο. Δηλαδή, πώ κοινωνικο-ψυχολογικά, ψυχαναλυτικά, ακόμα και γονιδιακά, νευρολογικά στον εγκέφαλό μα, κάποιοι έχουμε την τάση προ διπλό άνθρωπο. Ναι, να τα... δύο ναι, ναι, με επιτυχία. Διότι ας πούμε στην περίπτωση του δικού μας δεν έγινε κανένα λάθος, Αυτό δεν έκανε κανένα λάθος. Ο δικός μας αυτό ο πράκτορος Α25 που λέω δεν έκανε κανένα λάθος. Άλλες... Συμπτώσει και άλλε καταστάσει οδήγησαν στην αποκάλυψή του. Δεν το έχει οποιοδήποτε άνθρωπο αυτό ρε, το σπύρο. Έστω, αυτόρρυπτο. Σε βλέπω. Ναι, δεν, ναι, μπορείς ναι, ναι. Να ε, δεν μπορεί να είσαι. Τίποτα. Δηλαδή υπάρχει όμω άλλο. Δηλαδή ο Ρουφιάνο γεννιέσαι, δεν γίνει. Ε, το έχει το NDNS. Ναι. Δηλαδή ε, ε, ε, πρέπει να έχει κάποια. Τα κα... οικοδομικά υλικά υπάρχουν πλέον. Ναι, υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή να. παίζει να ρόλο. Αυτό θα το δει και DNAικά. Α το, το πάρουμε και στη φύση ακόμα. Ε. Δηλαδή αυτό που λέμε η διπλοπροσωπία, το καμουφλάζ είναι μέσα στην γενετική τη προσαρμογή τη εξέλιξη. Πάρε. Το βακτήριο ρε παιδι, μέσα ο οργανισμός ναι, ναι, ναι. αυτή τη στιγμή έχει εκατομμύρια ξένα σώματα, έτσι δεν είναι. Και προσποιούνται ότι είναι τα ίδια με τα κύτταρά σου για να μπορέσουν να παρασυτίσουν, ας πούμε. Πάρε το χταπόδι που σου λέω, αν ξέρεις από μάσκα που κάνουν ναι, ναι. Το χταπόδι, ας πούμε, τι να μηνθεί, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα να μηνθεί, είναι σχέτος μεζές. Αλλάζει χρώμα όμως, ε. Δηλαδή σε δύο δευτερόλεπτα το χταπόδι αποκτά ε, το σχήμα το μορφή του βυθού, το χρώμα του βυθού. Κ. Σε δύο δευτερόλεπτα, είναι φοβερό. Έτσι δεν είναι. Αυτό θα το δεις σε όλη την εξέλιξη. Σκέψου ότι ο κούκος, δηλαδή αν το είσαι ακούστος που λέμε τα αυγά του κούκου, ναι. ε, δηλαδή υπάρχει τόσο πολύ στην ίδια τη φύση, αυτό θέλω να πω για τον γονιδιακό. Ε, αυγά, ο κούκος πάει και βάζει τα αυγά του ξένε φωλιέ. Ε, δηλαδή αυτό είναι ακριβώς το πρακτορελική κατασκοπία αυτό είναι που ακούσει σήμερα η NSA η, η ψηφιακή η κυβερνοκατασκοπία πούμε, είναι τα αυγά του κούκου στην πραγματικότητα δηλαδή βάζουμε τα αυγά μας σε ξένες φωλιές έτσι αυτό ήθελα να γράψω τότε είπα του Χαρίλαου όμως ε, ένας καινούριος άνεμος που δεν τον υπολόγιζα καθόλου μου οδήγησε τόσο μακριά Σπύρο που δεν μπορείς να διανοηθεί σε λίγο όταν θα φτάσεις θα φρίξεις διότι προσπαθώντας να ερευνήσω αυτή την περίπτωση 30 χρόνια μετά το τήρησα όπω κι άλλοι το τήρησαν την σιωπή για 30 χρόνια προσπαθώντας πήγα τόσο μακριά που δεν μπορείς να φανταστεί. βρήκα ανθρώπους που είναι ασύλληπτο δηλαδή αυτοί μέσα στο βιβλίο κάνω φίλο φτερό αυτό που λέμε το μηχανισμό των μυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα επί 40-30 χρόνια, α πούμε. Ειδικά μετά τον εμφύλιο. Αλλά είναι και μια μικρή, κατά κάποιο τρόπο, ε, εγκυκλοπαίδεια ε, τη παγκόσμια ε, κατασκοπία. Μα έχετε στην Ίντρικα τώρα ναι. και μα τηγανίζετε. Ναι. Αυτό παραμένει στην ΟΚΟΕ, Όχι, δεν υπάρχει. Είναι εν ζωή. Εν ζωή είναι. Ε, δεν έχει σημασία αυτό, δεν μιλάμε. Ε, Αναρχίθηκε παρκώ στο κόμμα. Αυτό, είναι μια περίπτωση κλασική λίγο πολύ. Δηλαδή πρέπει να ξέρει. Αυτό μπορεί να σοκάρει κάποιον που είναι κομμουνιστή. Δεν ναι. σοκάρει κανένα διότι αυτά συμβαίνουν. Είναι στο πρόγραμμα, ε? σκέψου. Θα δεις μέσα στο βιβλίο που θα λέω: Ένα κεφάλαιο που λέω Η υπόθεση Μαγινόφσκη στο κόμμα. Ναι. Δηλαδή είναι ανάλογη μια γνωστή ιστορία. Ένα πούμε, ένα αριστερό, ε, δεν μπορεί να φανταστεί πώ την πάτησε ο Λένιν. Α πούμε. Δηλαδή στην ηγεσία των Πολσεβίκων, σε ναι, ναι, ναι, ναι. τη δύσκολη εποχή, α πούμε, είχε αναρχηθεί. Ένα πράκτορα ο Χράνα. Ο Χράνας ήταν η μυστική αστυνομία του Τσάρου. Είναι ο Μαλινόφσκι. Δεν ξέρει αν τη σκούφια του κάποιο σου βγαίνει, κάνει τον επαναστάτη, τον αγωνιστή, αναδεικνύεται σιγά σιγά. Έφτασε ο Χράνα, δηλαδή η μυστική αστυνομία του Τσάρου, ο Σπύρο, να, πληρώ, να του δίνει λεφτά για να αγοράζει χαρτί για την πράβδα, την <laughs> του για να προωθηθεί. Ε? δηλαδή τον σπρώχναν όχι, δεν τον ήξερα τον τότε. Τον, ναι. το, τον παρακολουθείτε σήμερα τι εξελίξεις. Όχι, όχι, μα δεν είναι. Ό,τι λέει πάει. το βιβλίο. <laughs> δηλαδή <μέσα> στο βιβλίο <laughs> τον έψαξα <laughs> τώρα. Τον αναζήτησα. Ναι. Και τον έφτασα σε ένα φιόρντ, Όντιν φιόρντ τη Νορβηγία, το Φίρμακ Ψιλά τη Νορβηγία, που παίζει ένα μεγάλο μέρο του βιβλίου. Δηλαδή θα δει, είναι ο, ο μεγάλο αόρατο με στο βιβλίο. Έτσι είναι ένα, μια άλλη τεχνική δεν είναι αυτή που έχουμε συνήθω στα αστυνομικά Αυτά. αλλά έφτασα πρόσκυξε για παράδειγμα για φαντάσου ότι έφτασα στον Τόνι, ξέρεις ποιος είναι ο Τόνι ποιος είναι ο Τόνι είναι Πολιτικό σύμβουλο τη CIA Να. για την αριστερά τη Νότια Ευρώπη, δηλαδή την κομμουνιστή αριστερά, εκείνησε εποχή που ήταν το Ιταλικό κομμουνιστικό κόμμα, το Ελληνικό, mm -hmm. η Ισπανική αριστερά, η Πορτογαλική κλπ. Η Γαλλική, όπου υπήρχαν και αρι... υπήρχε τότε κομμουνιστή αριστερά. Ο Βορρά είχε σοσιαλδημοκρατία, δεν είχε ποτέ κομμουνιστή αριστερά ισχυρή. Λοιπόν, έφτασε σε αυτόν με μεγάλη διαδρομή. Είναι ο Τόνι, πρώην του Χάρβαρντ. Εδώ θα δει μέσα στο βιβλίο πώ απαιμυθοποιούνται. Α πούμε και τα ελίτ πανεπιστήμια. Ε, οι οι δεξαμενέ σκέψει, <laughs> η ελίτ, η διείσδυση τη CIA. Εγώ βλέπω ότι όλοι ένα Χάρβατ έχουν βγάλει. Δεν είναι Χάρβατ, η σχολή, και, και μετά είναι, έχουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ναι, ναι του περνάνε και από το ΡΙΤ. ΡΙΤ είναι του Ρότσεστερ, το τεχνολογικό Ινστιτούτο, ο δείτη στην εποχή μα. Ένα πράθρα που πρέπει να ξέρει καλά τεχνολογικά. Του περνάνε από το ΡΙΤ. Αλλά πράγματι. Ε, το Χάρβαρντ και παλιά ήταν έτσι κέντρο ω elite πανεπιστήμιο για υψηλού επίπεδου προσωπικότητε. Και δεν είναι με τώρα, γιατί έξανε αυτό. Γιατί μίλησε ο δικό μου Τόνι αυτό ο αρχιπράχτητο. Τα έχουν πάρει αυτοί, όπω ο Σνόουν δεν τα πήρε και θέλει να μιλήσει. Ναι. Δεν σου λέει: Για κάτσε ρε φίλε. Εγώ έχω πεταχτεί στα Σκατάνα, από στα σκουπίδια έχω πεταχτεί και ο προϊστάμενος μου έρχεται στην Ελλάδα, μιλάει στο μέγαρο μουσική. Τιμώμενο από όλου, του παίρνει συνεντεύξει όλες όλε μεγάλες μεγάλε εφημερίδε, είναι πολιτικό σύμβολο σε όλου του προέδρου. Ε. Έτσι είναι. Μπρεζίνσκι, Χάντικτον, Νάιπου. Ναι, ε? ναι, ναι, ναι, Και σου λέει τι είμαστε εμεί. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αναβαρασμό. Και βλέπουμε και κάτι άλλο, το πιο τρομερό η της τη ιστορία. Ποια είναι. Πρόσεξε. Οι συνάδελφοι του στι Γκάκεμπε, <laughs> του οποίου του κατατρόπωσαν, υποτίθεται, γιατί νίκησε ο, ο καπιταλισμό. Ε. Mm -hmm σε τον υπαρκτό σοσιαλισμό, έχουν πάρει στα χέρια τους τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ρωσίας. Είναι η μεγάλη κεντρενή, διότι οι πρώην της ΓΑΚΕΜΕ λέγονται σήμερα τα πετρέλα, μαζί με την κίνη και μαφία βέβαια. Οπότε σου λέει εμείς τι είμαστε. Ένα συνταξιούχο που είμαι στη Φλόριδα να πούμε και παίρνω 2.500 δολάρια. Για δώστε μου μια δυνατότητα να πάμε σε ένα ωφέλιμο διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού μπήκαμε σε αρκετά σημεία στην Κόκκινο Κάβουρα, στο μυθιστόρημα του Μημάντου Λάκη, από τι εκδόσει Πατάκι, υπάρχει σε διάθεση από του φίλου αναγνώστε. Εγώ έχω διαβάσει το μισό, στι πλήσει έχει το μισό. Οφέλιμο διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθω μετά να πιάσουμε και λίγο το Πασόκ. Μη μου γεστράτε Όχι κύριε. μα δεν γεστράω πώς... Ξέρετε μια... τώρα εγώ Όσο ώρα μου για Θα παιδι... σα πω και ότι δεν θέλω να μου είναι πιο βαθιά. Βράζω να ρωτήσω για το Βενιζέλο Βράζω ε, Όσο παιδι. ώρα μου βλέπετε το... το να πάρεις τη θέση του ρε παιδί μου Όχι ε, ρε... Θέση του ρε παιδί μου ναι, ναι, ναι, ναι, Θα είναι... εγώ να γίνει αφηγός Είναι <laughs> <laughs> Εδώ, στη δική μα διαφορική παράγεια σήμερα, προσπαθούμε να βάλουμε περισσότερο τροφή για σκέψη, με ανθρώπου που έχει αξία ο λόγο του, ε, και το σχολείο του, είτε συμφωνούμε μαζί του, είτε διαφωνούμε. Το λέω αυτό πάντα κύριε Μημαντρολάκη, για να πάρει εξηγηθρό, από του ακροατέ, γιατί είναι καλή κουβέντα για άνθρωπο, και σε κοιτάνε καχύποπτο. Ε, για πολλού ακροατέ που είναι οργισμένοι αυτή την περίοδο, αισθάνονται αδικημένοι, προδομένοι, ε, δεν είσαι παρκώ επιθετικό, ή δεν είσαι παρκώ φιλικό, αν του ενδιαφέρει ή είναι φίλα προσκύμπινο ο καλεσμένο σε απόψης Ε, εντάξει, ζούμε σε μια εποχή τέτοια. Ε, λάθε... να το υποστούμε αυτό για, με σεβασμό. Λοιπόν, πριν μου πείτε για τον Ευάγγελο Βενιζέλο που θέλω πάρα πολύ. Ε, <laughs> ε, <laughs> ε, έχω <laughs> εδώ, ε, δια, είναι πάω η σελίδα τώρα, ναι. 128, λέει πα, η Ισογράφος Γκομενοπαγίδα. Ναι. Σε τι αφορά στη αυτό. Πα, έξει, στη, στο πρακτοριλίκι, ναι. στις κοτινές μυστικές υπηρεσίες, mm -hmm. παίζουν με καταλητικό ρόλο οι γυναίκε πάντα. Παντού δεν παίζουν καταλληλικό Ναι, ρόλιο. αλλά εδώ είναι, α πούμε, έχει μείνει στη ζωή. Είμαστε Έχουν ναι. και λίγο. Όλε τι γυναίκε υπάρχουν μέσα, έτσι, οι κομμενοπαγίδε. Αυτή η πατ που λε τώρα η Ιρλανδέζα ναι. είναι, σπίρο, ένα συγκλονιστικό συμβάν. Ο Ήρα τότε διάλεγε τα ωραιότερα κορίτσια καθολικά του Πανεπιστημίου, όλε τι ωραίε κοπέλε και τι έρεχνε σε αξιωματικού του Βρετανικού στρατού. Αυτέ του οδηγούσαν. Σε ξενοδοχεία πολυτελεία ή σε βίλε πολυτελεία για ερωτικέ βραδίες και του εκτελούσαν. Δηλαδή είναι οι honey traps που λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή mm. μελοπαγίδε. Αυτό έχει συμβεί πολλέ φορέ στην ιστορία. Αυτοί όμω που σήμερα διαπρέπουν σπύρος της γκόμενο παγίδε, ποιε είναι. Δεν πάει το μυαλό σου. Ασύλληπτε δηλαδή οι γυναίκε αυτέ είναι ασύλληπτε. Εσύ να προσέχει. Μπορεί να είσαι επιρρεπή να μην σου ρίξουν καμία μελοπαγίδα. Πού είναι, είναι αυτέ οι μελοπαγίδε. <laughs> Η Μοσάντ. Η ναι. Μοσάντα έχει εκπαιδεύσει γυναίκε, είναι η πιο α... ικανή από όλε. Και εδώ στην Ελλάδα είχαμε. Ο Μίκει κάποτε μου διηγήθηκε οτα... όταν είχε νόημα να παρακολουθούν το Μίκη. Είχε πάει στι Ηνωμένε Πολιτείε. Το έχουμε στο βιλιοτύπο το περιστατικό αυτό. Είχε πάει στι Ηνωμένε Πολιτείε ο Μίκει και έκανε συναυλία το 70' Όταν έφυγε εδώ, όταν τον ε... Ε... από τη Χούντα, ας πούμε, από τη φυλακή Ζάτου Ναρκαδία που ήταν, βγήκε στην Αμερική. Και τότε τρέχανε οι σε όλα τα κινήματα διαμαρτυρία το Μίκει. Ήταν φυσικό, ήταν ο Μήκη Αστέρα. Τότε η Ελλάδα ήταν πρώτο τραπέζι σε όλε τι εκδηλώσει. Και του ρίξανε μία Ιερλανδοαμερικάνα μια κούκλα κουκλα δημοσιογράφο ναι. Για να του πάρει συνέντευξη, η οποία κόλλησε τσιμπούρι πάνω του. Όμω τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε προσωπικότητα του Μίκη που το αποκάλυψε. Ξέρει κάτι, ή με FBI, ας πούμε. <laughs> ναι, γίνοντα. Α... Την πλάνευση δηλαδή ο Μήκη αντί την να Ναι, ναι, ναι, α... ναι. Γιατί φυσικά η εκπληκτική προσωπικότητα του Μήκη το δράκει το πιάσε κιόλας ο Μίλης, το κατάλαβε, δεν είναι πόγγερος παλιός αριστερός, τα σε αυτά. Θα δεις λοιπόν και σε εμά είχαμε τέτοια συμβάντα, όπως και το αντίθετο, ε, θα δεις ότι έχω ε, πώς ο αρχιπράχτορας των Άρας μυστικών πώς... υπηρεσιών της Αυστροουγγαρίας mm -hmm. στρατολογήθηκε από την Οχράνα, τη μυστική αστυνομία των Ρώσων. Εδώ υπηρε... Πώς λες. Εδώ υπηρε... ναι. Αυτός... Με ποια μέθοδο. Με ποια μέθοδο. Είναι κλασική μέθοδο αυτό. Διότι δυστυχώ ζούμε σε έναν κόσμο. Όπου οι ιδιαιτερότητε σεξουαλικέ δεν γίνονται ανεχτέ. Ε, ακόμα και. Λοιπόν, αυτό Σπύρο ήταν γκέι και τα είχε με ένα υπολογαγό χωρίνκα. Εκβιάστηκε και α το πούμε έτσι. Στρατολογήθηκε. Αλλά και στην ελλαϊχοντική κυπ. Επειδή είσαι νέο δημοσιογράφο, υπήρξε ένα περιστατικό με σεβασμό. Λέτε να πώς... μου ρίξουν κανένα γκέι. Όχι, εσένα πω και, μα δεν είσαι τώρα εσείς στο κέντρο των αποφάσεων, δεν είσαι το κέντρο του ελεύθερος. Να ξέρω, αν το γίνω που γίνω έτσι, να αναξέρω ότι έχω αποκτήσει εξουσία. θα το δεις στο βίντεο, εδώ στην διδατορία, η Χοντική Κιπ στρατολόγησε γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος το βράδυ μεταφυαζόταν και ήταν σε σιγρού, να ήταν γκέι. Εκβιάστηκε και... Συνεργάστηκε. Είναι μια γνωστή ιστορία, τραγική ιστορία και αυτή πρέπει να με, με σεβασμό, διότι. Ε, Σπύρο, είναι σε αυτέ. Δηλαδή, το βιβλίο μιλάει, ας πούμε, την αλήθεια, αλλά με συμπάθεια. Δεν έχει σκληρότητα. Η υπόθεση. Πώ Δείχνει... έπεσε η υπό, στη κυβέρνηση με ναι. έχει ένα ενδιαφέρον, λίγο. Ναι, έχει. Έχει. Δεν δηλαδή, δια... να Δηλαδή, Εδώ, έτσι. όταν μου το είπε εμένα ο Τόνη, mm -hmm. τη διήγηση, Λέω, μα είναι δυνατόν. Παραμύθι, λέει. Όμω δίδε ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση ούτε από τον Βαρβιτσιώτη που τον αφορά ούτε από τον Μιτσοτάκη mm. για τι αποκαλύψει που έχει το βιβλίο. Περιστατικά σου λέω τώρα για να καταλάβει πώ μπήκε ο Μιτσοτάκη ο οποίο είναι άνθρωπο των δυτικών ναι, ναι. τη Αμερική την ίδια στιγμή που είχε εδώ τον Μπού φιλοξενούμενο ε, τον είχαν βάλει στην list. Γιατί θα σου πω δύο-τρία μόνο περιστατικά. Ήταν ένα βράδυ με τον πόλεμο του κόλπου ο έψαχνε ο Τύρχο που ήταν πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ελληνική καταγωγή, έψαχνε το Βαρεβιτσιότη μέσα στη νύχτα. Δεν τον έβρισε. Διότι αυτός ήταν στι κατασχηνώσει του Αγίου Ανδρέα των Ενόπλων Δυνάμεων. ξέρεις ξέρει αυτέ τι κατασχηνώσει. Με τα πολλά τον βρήκε τέλο πάντων και τα, του λέει: Στο στάδε στίγμα, την τάδε ώρα αύριο, θα περάσει ένα επιβατικό αεροπλάνο των Λιβυκών Αερογραμμών. Και πρέπει να το ρίξετε με πύραυλο, χωρίς να αναγνωρίσετε θα το κρύψετε. Από ποιο ατύχημα, για να το, να το, θα, όταν περνάει από το F.A.R. της Αθήνας θα το ρίξετε. Φυσικά ο Βαρβιζότης θα χάνει, τι να του πει ναι. Όχι, παίρνει το Μετζοτάκι με τα πολλά Μετζοτάκη, η Σπαγόνια σου λέει έτσι και το ρίξω χάθηκα, έτσι δεν το ρίξω χάθηκα. Ναι, ναι, τι κάνω. Και... Ισχυρίζεται ο Τόνι ότι πέταξε τον μπαλάκι του Παρακολούθηση να δέκε τηλέφωνα. Ότι πέταξε τον παλάκι στον Κωνσταντίνο Καραμαρή, ο οποίο πήρε οριστικά την απόφαση του, όχι όλη η ηγεσία τη κυβέρνηση, να μην ρίξουν το αεροπλάνο. Η υπόθεση Λάλα Τη θυμάστε αυτή, θα τη θυμάστε την υπόθεση Ελλάδα. Ναι, α ναι. ε, πούμε ότι το, το καταλογίζουν. Δηλαδή ότι ο αξιωματικό τη ΕΠ σπιτά τη επιρροή του Μιτσοτάκη. Έβλεπε τον Λάλα, ο οποίο ήταν στην πρεσβεία των Ομίλων Πελιών, και διέρευαν έγγραφα. Αυτό κάρφωμα ήταν από το μέσα του Υπουργείου Εξωτερικών, το δικό μα. δηλαδή mm -hmm. είμαστε και λίγο προδότε, α πούμε. Είναι, είναι δηλαδή. Ας, θα δει μέσα συγκλονιστικά πράγματα. Έχουμε λοιπόν τέτοια περιστατικά. Ε, με αποτέλεσμα, α, να δει πώ αναγγέλνουν οι Αμερικάνοι την πτώση τη κυβέρνηση Μτζοδάκη. Περισσότερα, εμεί τότε δεν το ξέραμε τι συνέβαινε. Βλέπαμε όμω κάτι περίεργο. Δεν λέω ότι οι Αμερικάνοι ρίξαν τον Μητσοτάκη, πίσαν και άλλε, άλλα συμβάντα, άλλα περιστατικά, δεν έχει νόημα. Απλώς ε, παράπλευρη ναι, ναι, ναι. βοήθεια, ας πούμε. Βγειγάνει η, η CIA ένα δελτίο τύπου σπύρο, δηλαδή η αμερικάνικη πρεσβεία, τάχα απόρριτο, και το διαρρέει ώστε να φτάσει σε όλο τον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας και να δημοσιευθεί και στο τέλος σε μια εφημερίδα, ότι επίκειται τις πτώσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκης. Αυτό συνηθίζεται, δεν είναι Ναι, το... ναι το... συνηθίζεται. Δεν δηλαδή τυπεί ο τότε δημοσιογράφο που να παράγουν εύκολα, ξέρω. Για ε, να παράγει εύκολα, με ευκολία, άμα σου πει ένα μια φήμη. Ε, ναι, ναι. Δεν ξέρει η φήμη αυτή. Ε, Για γι αυτό χρειάζεται υπευθυνότητα ναι. μεγάλη από τους ποιά του δημοσιογράφου, ειδικά του. Για να το με... δώσω γρήγορα, το προλάβω πρώτο ε, και έπρεπε. Πολύ... το προλάβω πρώτο, δεν ναι, ναι. ναι. Αυτό ήταν μαλακέρα, διαρροή. Ναι. και ναι. Δεν λέω ότι φταίει ο δημοσιογράφο. Του ήρθε μέσα από κανάλι επίσημο, πώ να σου το πω. Δεν ήρθε ύποπτο. Δεν του ήρθε ύποπτα ώστε να πει. Και μάλιστα από εφημερίδα προοδευτική. Λοιπόν, η CIA ενημερώνει το Γόρεν Κρίστοφερ, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΟΠΑ όταν έρχονταν στην Ελλάδα ότι επίκειται πτώση της κυβέρνηση Μητσοτάκη. Βλέπει αυτό στον Μητσοτάκη ο Γόρεν Κρίστοφερ και όταν βγαίνει έξω, στη, στο σπίτι του Μητσοτάκη στην Κλυφάδα βουλιαγμένη mm -hmm. που είναι λοιπόν, αυτό το ζόμπι ο Γόρεν, ο Γόρεν Κρίστοφερ αναγγέλει ότι η Ελλάδα μοιραία οδηγείται σε εκλογές στο Φθινόπωρο. δηλαδή αναγγέλλει την πτώση της με Μητσοτάκη μπερδέθηκε από αυτά που του λέει Μητσοτάκη με αυτά που του είχε πει η υπηρεσία του και αναγγέλλει το ερώτημα που βάζει ο Τόνι, ο αρχιπράχθορας είναι το έκανε επειδή είναι ανόητος ζόμπι δεν κατάλαβε ήταν σφάλμα ή μήπως το State Department ήθελε να τελειώσει το Μητσοτάκη και... διότι πίστευε ότι μια κυβέρνηση του Παπανδρέου θα μπορούσε, Παπασόκ, θα μπορούσε να εκτονώσει περισσότερο το Μακεδονικό που ήταν τότε σε μεγάλη κρίση. Εσείς τι παντάτε σε αυτό που είστε Δεν, και... μπορώ, δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Ε, και αυτός έχει μια μηχανία αν ήταν ε... σφάλμα ή <laughs> γιατί εκτέθηκε η Αμερικάνικη πολιτική ανεπανόρθωτα. Ε. Δηλαδή... Σε έναν δυτικό φιλοπροθυπουργό, ναι. είναι από αυτά που δεν μπορεί να πάρει οριστικά. Εγώ πιστεύω ότι μάλλον το δεύτερο συμβαίνει. Εντάξει, ερχόμαστε πουθενά. Από... Έχει σημασία αυτό, γράψτε το. Γιατί ναι. λέει, όταν λε, Α πούμε, Βοηθήστε με, διότι θα έρθει ο Τσίπρας Ναι. Ε, βοη... Λάει, βοηθήστε με, λέει ο Μιτσοτάκη. Ναι. Για... Τώρα σα πιάνω καλύτερα. Ναι, Και οι ακροατέ ναι, ναι, ναι. Για πείτε μου. Βοηθήστε με, λέει ο Μιτσοτάκη, διότι θα έρθει ο Ανδρέα. Ναι, και του λένε και οι στα τέτοια μα. Θα σα πω ακριβώ την, την, την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Προσπαθώ τώρα ως δημοσιογράφο, όποια εμπειρία μπορώ να διαθέτω, ελάχιστη μπροστά στο το μήμη να προσπαθήσω να μπάω σε μια κουβέντα που αναφορά την επικαιρότητα. Ο μήμη ανδρουλάκι, εμπειρότατο και δάσκαλο στον πολιτικό λόγο, στον δημοσιογραφικό λόγο, οτιδήποτε, μου γλιστάει και με πάει στο κόκκινο καβούρα. Χωρί όμω να μην μου δίνει και είδηση. Και πληροφορία και υλικό <laughs> φίλ μου για τον Ακροατή και για μένα. είναι δηλαδή, Πιο βελούδινο μαστίγιο <laughs> δεν μπορεί να βιώσει κάποιον. Δηλαδή στο σου χρόνο. λέω ότι ε, στη, ε, στα <laughs> χρόνια τη Χούντας και πριν από τη Χούντα, α ναι. το πούμε έτσι. Όχι, μου, δι, μου διέτε, υπήρχαν υπήρχαν φίλου, καιρότα, θα στη πρέπει. Στη να... δημόσια ζωή, ναι. στα μέσα ενημέρωση. Δηλαδή, ε, και στα, τώρα τι γίνεται. Στα μέσα ενημέρωση υπήρχαν πράκτορε. Ε, να δει εκθέσει για παράδειγμα, θα σου πω το λέω μέσα. Τι έγραφαν αυτοί που ήταν και δίπλα στον Ανδρέα για την ερωτική του ζωή 135 σελίδες μόνο ήταν για δύο χρόνια 73-75 δηλαδή και μετά την προσκούλτα σε ένα χρόνο οι εκθέσεις, οι αφηγήσεις και το μυθιστόρημα για την ερωτική ζωή του Ανδρέα στο Λονδίνο ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτά έχουν μια αξία για σήμερα δεν είναι κουτσομπολιό πρέπει να έχουν μια επαγρύπνη σώση στο δημόσιο χώρο σου έχω δώσει πάρα πολλέ ειδήσει ε, χρήσιμε ε, για όλα τα ζητήματα μου, μου δηλαδή δια... για παράδειγμα ξέρει, εσύ ναι. που είσαι νέο ότι στην Ελλάδα ακόμα μέχρι το 90 θα τα δει όλα αυτά ο Βερίκιος που είναι αυτό ο διάλλος είναι ε ο μόνος ο που τότε είχε ασχοληθεί να είναι <laughs> η και το αλλά δεν ήξερε όλη την έκθεση να ρωτήσεις το τα αποκαλύπτω τώρα όλα τα έγγραφα πρώτη και φορά, και το Βερίκιος δηλαδή. γνωρίζει σίγουρα πράγμα όχι για τον ενόπλον δυνάμει αυτό που θα πει τώρα το ξέρει καλύτερα από όλους αλλά δεν το λέει γιατί λοιπόν κοί Υπήρχανε Σπύρο μέχρι το 1990, δηλαδή σταδιακά έτσι τις ανακαλύπτανε, 1052 μυστικές κρύπτες υπόγειες, δηλαδή σε σπηλιά, στα βουνά, κάτω από τη γη, ε, σε απίθανα σημεία, στον Όλυμπο, στα ναι, Άγγραφα, ναι. στην Αθήνα, κρύπτες που είχανε. Στην Κόνιτσα. Όπλα, ναι, όπλα να ε, ε, εξοπλίσουν ένα τάγμα ορεινών καταδρομών. Ε, Τιλεπικοινωνιακό υλικό. Τρόφιμα τα οποία ανανεώνονταν τακτικά. Και λύρες. Βαλιτσάκια με λίρε. Πε, περιμένοντας τον εχθρό. Είναι αυτό που λέμε η κόκκινη προβιά. Ναι. Ο, να σου τα εξηγήσει μια μέρα ο, ο Δήμος. Ο, ο Δήμος ο Βερίκιος που τα ξέρει καλά αυτά, που στην Ιταλία λεγόταν Εγκλάντιο. Δηλαδή δεν σου κάνει εντύπωση τώρα που στο βιβλίο το δικό μου αποκαλύπτω πρώτη φορά τη δίσδυση της Μοσάντης σε ευθρές ταξιαρχίες. Στην φοβερές ειδήσεις. Ή τη συνεργασία... Α το πούμε έτσι, τον μυστικών υπηρεσιών τη Ιταλία, τη Γκλάντιου, του Γκλάντιου λέγονταν αυτοί, ναι, ο ναι, μυστικό ναι. στρατό, α πούμε, με τη μάφια, πώ γινόταν κλπ. με το Βατικανό. Αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα για την εποχή. Όλα αυτά επιβεβαιώνονται. Ο το βιβλίο έχει τα μεγάλα δομέρε στην Ορβηγία, με πήρε ένα συνάδελφο από την Ορβηγία και έλεγε Μα τι είναι αυτά που γράφεται για την Ορβηγία. Είναι δυνατόν. Από τότε πέπεσε το τείχο, το η Ορβηγία δεν έχει τέτοια πράγματα. Και πέρασε μία εβδομάδα μετά και λέει Η NSA, η κάνει. 33 εκατομμύρια παρακολουθήσει το μήνα στην Νορβηγία. Γιατί τι κάνει τώρα στην Νορβηγία, Σπύρο, Διότι πρώτον είναι το βόρειο πέρασμα. Ε? Τα πλοία θα περνάνε από πάνω από την Αρκτική και θέλουν να τα ελέγξουν αυτά μερικά είναι το βόρειο πέρασμα. Ήστερα είναι οι Ρώσοι δίπλα που έχουν τι βάσει του, ηλεκτρονικές. ηλεκτρονικέ δηλαδή, κλπ. Όλα αυτά είναι πολύ επίκαιρα. Θα δει πώ παίζουν και στις συγκρούσει των συμφερόντων. Μια και λε είδηση, ξέρει, Σπύρο, ότι δεν έρθε κανένα μεγάλο φαντ να πάρει μετοχέ στην Ελλάδα. Εάν δεν έχει και εξοπλισμό μυστικών υπηρεσιών να παρακολουθεί τηλέφωνα, να βλέπει τι γίνεται, να ξέρει τι συνεννοήσει, Δηλαδή Δέτε σήμερα δεν πουλήθηκε τη, ο Αστέρα. αλήθεια Ναι, Εσύ, που είναι, που Ναι. Πουλιάει ε, ο Αστέρα. Ε, Πώ ε, είναι, Πούλη 400%. Εκατομύρια. Θα δει μέσω μου που τι ναι. μου αποκαλύπτει ένα Σκοτσέζο, ο Τζέφρι Κέι, ο οποίο είναι και χρηματοδότη, ο βασικό ε, του κινήματο Ανεξαρτησία τη Σκοτία. Ναι. Δηλαδή θα δεις πως παρακολουθούν τον αξιωματούχο της Τρόικας, τον Αντάλο για να ξέρουν τις κινήσει ώστε να τζογάρουνε και να ρισκάρουνε. Δηλαδή ξέρεις τι είναι, Σπύρο, να, να πουλάει κάποιος όπλα Φαντάζω, τα σκάνδαλα, τα μεγάλα στην Ελλάδα τα δει πως περνάνε και από τι μυστικέ υπηρεσίε. Δεν υπηρεσίες. ξέρω τι είναι να πουλάει κάποιο όπλα. Ξέρω ότι είναι το αποκαλύπτει θέματα για κάποιον που πουλάει όπλα. Ακριβώ. Πώ πονάει. Α, το ξέρεις αυτό. Ε, Πώ δεν το ξέρω. Α, το ξέρει. Πολύ καλά. Γι' αυτό σου λέω πρόσκληση, Σπύρο. Ναι. Οι μυστικέ υπηρεσίε και οι... κάψιμα επίση. Οι ιδιωτικέ μυστικέ πονάει... υπηρεσίε. Επίση το ίδιο. Ναι. ναι. Ε... ακριβώ διότι ε... πρόσκληση. Σό... Σε όλα αυτά υπάρχουν και οι talking heads όποιοι σε ακούνε αγγλικά. Το ναι, Keyheads, δηλαδή είναι αυτοί που φτιάχνουν το κλίμα για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, Σπύρο, δεν γίνεται σήμερα μεγάλη χρηματοοικονομική συναλλαγή ή μεγάλη αγοραπολισία όπλων, χωρίς να μεσολαβήσουν μυστικέ μυστικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή στα business school, τα μεγάλα, τα πιο προωθημένα, διδάσκουν πράκτορες της CIA και των άλλων μυστικών υπηρεσιών. Δηλαδή, δεν θέλω να πω με αυτό, πρόσεξε, αυτός που μα ακούει ότι εισηγούμε μια θεωρία τη συνωμοσία για την εξέλιξη τη ιστορία, όχι. Όχι. Διότι, η, η, για παράδειγμα, υπά... η Χούντα είχε τέλειο δίκτυο πρακτόρων, αλλά έπεσε. Ο Τσάρος Έλεγχε, ναι. είχε ανθρώπου φυτευτού στην ηγεσία των Πολσεβίκων και είχε και στι μυστικέ υπηρεσίε τη Αυστροβουγγαρία και τη Γερμανία και κατέρευσε. Μα και έχει εκπαιδευμένους... <laughs> ο Νατρουλάκη <Μιχαλολιάκος> έχει <laughs> τρει <laughs> χιλιάδε ετοιμοπόλεμου εκπαιδευμένου ε, χρυσαυγίτε που ναι. έχουν ασχηθεί στα όπλα, στι πολεμικέ τέχνε και είναι οργανωμένοι με στρατιωτική πειθαρχία. Τρει άτομα τουλάχιστον. Αυτό τι σα έκανε να. Δεν σα έκανε ποτέ να αυτή η αποκάλυψη αυτή τη είδηση. Ή δεν σα ανέσχοσε ποτέ η Χρυσή Πάντα μου αρέσει να εξακριβώνω. Δηλαδή τι και πώ. Και... Αν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Ναι, αν είναι, Είμαι λίγο πιο επιφυλακτικό, ξέρει, αυτά τα πράγματα. Ε, χθε πήγατε στην, στην Ελιά, όχι. Γιατί? Εσεί δεν είστε στον πνευματικό μου Χθε λένε ότι όλη η ελίτ Άκο, του Πασόκου, του πρώην Πασόκου, η ελίτ τη αριστερά άκ... πήγε χθε εκεί. Άκονες, εσύ δεν πήγατε. Εγώ δεν είμαι στον πνευματικό Δεν είμαι στην ελίτ. Εγώ είμαι πεζοδρόμιο. Διανοητικό πεζοδρόμιο τη αριστερά ανέστιο. Πεζοδρομιακός. Λοιπόν, ανέστειο πάντα. Βαθύτερα ανέστεια προσωπικότητα με την αρχαιοελληνικένια. Όταν λέμε ελιά, πρώτον Σπύρο, εννοούμε το δέντρο, έτσι δεν είναι. Είπα. Ναι. Το δέντρο απαιτεί κορμό. σωστά, ε? ναι, ναι. Κορμό. Και το άλλο ελαφούς. η ελιά, είπα, κι άλλο οι βρώσιμε ελιέ. Ε? Το δέντρο εννοούμε. Πρέπει να έχει ζερό δέντρο. Όταν λέγανε ελιά στην Ιταλία. Ενώ υπάρχει ο κορμό. Του μεταμορφωμένου πρώην Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματο που τώρα λέει Δημοκρατικού Κόμματο τη Κόμμα, Αριστερά κλπ. Λοιπόν. Πρώτον, λοιπόν, αυτό. Δεύτερον, χρειάζεται εμπιστοσύνη. Δηλαδή, όταν ξεκινάει ένα νέο εγχείρημα σε ένα χώρο, είτε τη Αριστερά είτε του Αριστερά, πρέπει αυτοί που θα συμπράξουν να έχουν ένα κανόνα εμπιστοσύνη μεταξύ του. Ότι όχι ο ένας αδειάζει τον άλλο, πάει εντιφέρει τον άλλο. Μα ήταν ο Βενιζέρο. Υπάρχει, ήτανε... υπάρχει κρίση εμπιστοσύνη. Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνη. Δηλαδή, πώ Δεύτερο, τρίτο, χρειάζεται μια αφήγηση καινούρια. Μπορεί η αφήγηση τη κεντροαριστερά, τη μεταρρυθμιστική αριστερά, το 2013 μετά από τέσσερα χρεοκοπία, ε, να δοθεί από του νοσταλγού τη περίοδου 6-4, δηλαδή τη σημερινή περίοδου, η οποία είναι πολύ αντιφατική. Έχει και τα σύν της, αλλά έχει και μεγάλα πλήν. Μπορεί πάνω σε αυτή την αφήγηση να χτιστεί το μέλλον, διότι αυτή η αφήγηση έβλεπε φούσκα και έλεγε σύγκριση με την Ευρώπη. Ναι, μεν γίνανε πολλά πράγματα, η πειθαρχία τη ΩΝΕ. πήγαμε το ένα άλλο κλπ. Αλλά πήγαμε στα κάθια στην ΩΝΕ. Κάναμε ωραία την ατική οδό, πολύ καταπληκτικό και ήρθαμε εδώ πέρα. Είδα και σήμερα ναι, ναι. Λέω, πού να πάω και στο διαλόγο Καταπληκτικό η ατική Κάναμε τη γέφυρα Αντιρίου, Καταπληκτικό έργο. Αλλά έλεγε τότε ένα φλεγματικός ε, Βρετανό ότι οι Έλληνα συνδέουν το τίποτα με το πουθενά. Δηλαδή δεν ενδιαφερθήκαμε για αυτό που λέμε παραγωγική βάση τη χώρα. Γι' αυτό είτε με μνημόνιο, Σπύρο, είτε χωρί μνημόνιο, είτε με δεξιά, είτε με αριστερά, το πρόβλημα είναι το ίδιο πάντα. Ότι η ελληνική οικονομία είναι μια αντεστραμμένη πυραμίδα, που έχει μια πολύ στενή αντεστραμμένη πυραμίδα. κάνουν το σχήμα να το ναι, κορατές, ναι. με μικρή στενή βάση παραγωγική και από πάνω με μια υπε, υπερκείμενη δομή μεγάλη. Έπειτα από τέσσερα χρόνια μνημονία. Αυτό που γράφετε μοιάζει με κλεψίδρα και με σαν ναι, τελειώνειώνει ναι, ο χρόνο Ακριβώ. Ε, έπειτα από τέσσερα mm. χρόνια, ναι, με μειώθηκε η υπερδομή, παρασιτική, δαπάνε του κράτου, θα, ναι, ναι. αλλά στον ίδιο βαθμό αναλογικά μειώθηκε και η παραγωγή βάση της χώρας επομένως είμαστε πάντα στον κύκλο πυραμίδα επομένως το τέλος της διαδρομής που θεωρεί το είπα στο τέλο διαδρομή κινδυνεύει να ανταμώσει στην αφετηρία, δηλαδή πάλι το πρόβλημα τη χρεοκοπία κάτω από άλλε. Ε, δηλαδή, yeah, ζούμε yeah, σε yeah, μια yeah, ζώνη yeah, yeah, yeah. υψηλού κινδύνου. Τί... Ο Υπουργό Τουρνάρα, θέλω... είναι... oh. ο οποίο του σχετίζεται λόγο από σα, γιατί είναι τεχνοκράτη, δεν είναι oh. πολιτικό. και είναι oh. πολιτικό. Αυτό είναι μια μαγιμού. Λέτε, Ρε, άσερε την πλάκα εδώ. Τι Ο Τουρνάρα είναι 25 χρόνια στα κέντρα λήψη των αποφάσεων των εικονών. Ποιο είναι ο βουλευτάκο τη πλάκα, παίζει κανένα ρόλο ένα βουλευτή σήμερα. Ο Στουρνάρα ήταν και το, το, εξιντα, και το ναι, 95 ναι. και το 96 μετά ήταν και τραπεζίτε. Είναι όλα τα μετά τα στον Ιωβέ. Αυτή θα πει πολιτικό. Απλώ είναι πολιτικό χωρί να έχει εκλεγεί ποτέ. Και αυτό είναι το. Δηλαδή χρειάζεται μεν οι ακαδημαϊκοί σπύρο να μπουν στα πράγματα, αλλά είναι και μια καταστροφή. Ε. Σκέψου, αυτό είναι το μεγάλο. Σκέψου, ο Παπανδρέου, ο Γιώργο, έναν καλών προθέσεων. Έτσι. Ο οποίο είχε περιστοιχηθεί. Από νομπελίστε, όχι απλώ τα μεγαλύτερα ονόματα τη παγκόσμια οικονομία. Ναι, ναι, ήταν κυβέρνηση καλά λίγο. Και έχω ένα κεφάλι, εδώ ήταν το, φλα... το Α, α... στι καλέ μου εποχέ, έγραψε εδώ το Ε. Πρόεδρε. Πριν τη εκλογή του, Ε. Ναι, Πρόεδρε, το θέλω να το ξαναδεί σήμερα, στο Χαστήλι τότε. Ναι, ναι, ναι. Αν θυμάσαι είχα έρθει. Ε... Α, όχι, δεν τότε δεν ήταν παραμονή. Τότε δεν ήμουν αγαπητό, γιατί αντίθετα. Λοιπόν, όχι, είχα το... μιλήσει για το Ε. Πρόεδρε και στη τηλεόραση. Ναι, Βεβαίως, Μετά τι εκλογέ όμω. Ναι, ναι, Πριν τι εκλογέ είμαι κομμένο. λίγο ναι, ναι. Ναι, ναι ε, ο ναι, ναι, ναι, παντού. Λοιπόν, πριν τι εκλογέ του 2009, έτσι λέω πρόσεξε καλά. Κράτα το κεφάλι σου σε ασφάλεια, μην παραμυθιάζει από τι ακαδημαϊκέ ευθεντίε. Εσύ θα το φά το κεφάλι σου, αλλά αυτέ θα πάνε στον επόμενο. Και τώρα προσπαθούν να τρυπώσουν και στον τσίπρα, οι ίδιοι. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω το να είσαι ακαδημαϊκό σπύρο. Δεν σημαίνει ότι μπορείς να αντιληφθεί την πραγματικότητα της οικονομίας, την πραγματικότητα του λαού. Αυτή είναι η μη εκλογμένη πολιτική, η μόνιμη πολιτική, η σόβηη πολιτική, μου. Ναι, και ε... επομένω ελέγχονται και από άλλα κέντρα. Να, δηλαδή. Ναι, τον είσαι ηγέτη όμω, γεννημένο ηγέτη, σημαίνει ότι μπορείς, να πρέπει να τα διαχωρίσει αυτά. Αυτά πρέπει να τα διαχωρίσεις. Και, και να ακού και τον Ανδρουλάκη ω το λέει και, και... να αντιλαμβάνει και τον άλλο που είναι στο περιβάλλον σου και σε κολακεύει ή στο παίζει κίντσορα, πούμε. Οι... Οι... Οι... Ή δηλαδή... στι πραγματικότητε που τονίζει ποτέ. Επειδή σπίρο μου δεν έχουν αυτόνομη λαϊκή βάση, ναι. δηλαδή πάρτε του όλου αυτού που μαζεύτηκαν χθε. Πήγαινε στο περιστέρι. Θα μπορέσουν να περάσουν το μήνυμά του στη λαϊκή συνοικία. Εάν δεν το κάνει αυτό σε τίποτα. Θα μπορέσουν να περάσουν στη λαϊκή συνοικία. Όχι, βέβαια. Σπύρο μου πρόσκειται να δεις ποια είναι η διαφορά του ακαδημαϊκού ακόμα και του σοφού από τον ηγέτη, το λαϊκό ηγέτη και να είσαι και το πιο προωθημένο εξυγχρονιστικό πρόγραμμα να λες τις μεγαλύτερες αλήθειες, ναι. Σπύρο αν δεν έχεις την ικανότητα να γιώσεις, να μεταστιωχιώσεις να μεταβολήσεις αυτές τις ιδέες, αυτό το πρόγραμμα στο ψυχικό, συναισθηματικό, υποθρυλικό Μυθικό υπόβαθρο τη φυγή του λαού δεν είσαι τίποτα. Εκεί αρχίζει η πραγματική πολιτική. Όταν γίνει αυτή η σύνδεξη ε, ιδέα και λαού. Από εκεί προέρχονται τα μεγάλα εγχειρήματα. Αυτή την εικόνα συμπεριφορά ή δυνατότητα που τη βλέπετε σήμερα, σε ποιο όλον είναι ηγέτη. Έχουμε κενό και ηγεσία και στρατηγικής, αλλά πιστεύω πρέπει να δώσουμε. Το ιδέες. να λέξει Τσίπρα. Κοίταξε, ο Τσίπρα πρέπει να δείξει ένα παλιρειακό κύμα. Τον πήρε και τον σήκωσε στην κορυφή του κύματο. Ναι. Ε, δεν έκανε καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Η χρεοκοπία τη χώρα. Μα, μα, μα το υπενθυμίζει και ο Βενιζέλο χρεωκο... είναι ένα απευθεία ε, αρχηγό. Ρε, παιδί μου, εντάξει, αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου με το Βενιζέλο. Και μετά το χαρακτήρα του ανώτατου. Και το ο Βενιζέλο απευθεία. Ε, <laughs> το χαρακτήρα του ανώτατου. Δεν όμως. πέρασε. Δεν έκανε στη ζωή του ποτέ πεζοδρόμιο. Ένα βράδυ μέσα έγινε. Έτσι. Λοιπόν, κοίταξα να δει. Θα κρυθεί ο Τσίπρα Σπύρο στην πορεία. Δηλαδή είναι στην κορυφή του κύματο. Θα σερφάρει με ασφάλεια ή θα τον πάρει από κάτι το κύμα για να τον πνίξει ή να τον πετάξει στα βράχια και μαζί με αυτόν και την Ελλάδα. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο βρέθηκε αυτή τη στιγμή σε μια κρίσιμη θέση. Και επομένω μα κρατά σε αγωνία. Είναι το ίδιο αν θυμάστε το ΕΠ πρόεδρο, είχε εξώφυλλο πάνω, τον πρόεδρο, ναι. τον μελλοντικό, οποιοδήποτε, δεν αναφέρεται μόνο τότε στο που θα γινόταν ο Παπαδόρο, υποτίθεται. Είναι ακροβάτη, είναι ο σχηνοβάτη. Είμαστε σε τέτοιο σημείο ακόμα για τέσσερα χρόνια μετά, 4 χρόνια μετά την κυκλοφορία του ΕΠΡΟΕΔ. Είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Δηλαδή είναι ένα κρίσιμο στοίχημα για τον Τζίπρα. Και εδώ, επειδή βλέπω τη συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό του, ήθελα να το περιγράψω, επειδή μα ακούνε, φαντάζομαι μα ακούνε. Έτσι, ε, ναι. Συνήθως, ναι. Θα, θα σου περιγράψω, Σπύρο, ποιο είναι το βαθύτερο πρόβλημα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Αυτό το είχα κάνει παλιά εδώ, σε αυτό το στούντιο. Έκανα τότε με τον. με ποιον, έκανα με τον Bobby. Στην τελευταία φάση είχα τον Παπαδημητρίου. Παπαναγιώτο, όχι ο Παπαγιώτη. Συγγνώμη, παίρντεψα τι αναφορέ. Οι μπάμπιδε. Έχω πάθει, είμαι ματιασμένο σήμερα. Λοιπόν, άκουσα στο στούντιο. Εδώ έχω περιγράψει το πείραμα. Στο ξανακάνω το πείραμα. Βάλε 10 μπαλάκια μαύρα και 10 κόκκινα σε ένα βάζο. Αδιαφανέ βάζο να μην βλέπει ο άλλο. Και βάλε 20 μπαλάκια κόκκινα, μαύρα, αλλά χωρί η αναλογία να είναι 10 με 10. Άγνωστη η αναλογία. Απροσδιορίστη. Δηλαδή mm -hmm. μπορεί να είναι 13, 7, να είναι ε, 3, 17, δεν ξέρουμε. Και του λε σε κάποιον διάλεξε, α, πού θε να στοιχηματίσει χίλια δολάρια. Σε αυτό που ξέρει ότι είναι 10 μπαλάκια μαύρα, 10 κόκκινα ή σε αυτό που δεν ξέρει την αναλογία. Το πείραμα σε 90% των περιπτώσεων το έχω κάνει στον Α με του ακροατέ εδώ. Εδώ στο στούντιο το έχω κάνει. Ναι, ναι, ναι. 95% πηγαίναν όλοι στα 10 μαύρα, 10 κόκκινα. <χι> Αυτό λέγεται στην ασφάλεια. Στην... Αυτό Σπύρο μου λέγεται στην πολιτική επιστήμη και στα οικονομικά. Έτσι. Ερώτηση. Ρίσκο ζυγισμένο ή ασάφεια, απροσδιοριστία. Ο κόσμο προτιμά το υπολογισμένο ρίσκο. Άρα λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να παίζει σε όλα τα ταμπλό. Πρέπει να προσδιορίσει τα βασικά του σενάρια να υπολογίσει το ρίσκο για να το διαχειριστεί με σοφία και όχι λέει στον καθένα ότι θέλει να ακούσει δηλαδή ασάφεια διότι ακόμα και εκλογικά μέσα στη μεγάλη κρίση όταν ο άλλος φοβάται σου λέει κακό που το ξέρω λιγότερο κακό δηλαδή αυτό πρέπει να το έχει και εκλογικά στο μυαλό του. Εμεί του υπενθυμίζουμε συχνά, αλλά εκνευρίζονται Όχι, να μην εκνευρίζονται. Γιατί είδες, έχασε τι προηγούμενε εκλογέ και δεν να. έχει και τώρα μια εκτίναξη που θα έπρεπε να Είστε, έχει. Δεν φάγαμε. Γιατί ακριβώ ο, ο κόσμο ε, δεν θέλει την προσδιοριστεί τη φοβάται. Δηλαδή λες, ο, ο Σπύρο. Δηλαδή ο Σπύρο για γαμπρό, να σε παντρέψω αύριο σήμερα. Ο Σπύρο ρε, παιδί μου, πρόσεξε να δει. Είναι καλό παιδί. Ξέρεις που μπορεί να σου την ναι, κάνει ναι, τη, ναι. Τη, τη δουλειά, ε είναι λίγο, βάση περιπτώσει, Αλλά ότι ζουάκι. Ναι, ναι. Ξέρεις το ρίσκο, αναλαμβάνει ναι, ναι. μια όμορφη κοπέλα το ρίσκο. Ότι πάει με το σπίτι του Χαράδη, καλό παιδί, ναι, καλή ναι, ψυχή, ναι. έχει αυτά τα ρίσκα. <laughs> Εάν όμως απέναντί μου κάθεται ένα σκοτεινό τύπος, απροσδιόριστος που είναι μέσα σε όλα, κόκκινο δηλαδή, Α25. Ναι, ναι, Εκεί μόνο άρρωστες γυναίκες που τους αρέσει η απόλυτη ασάφεια του δημιουργεί, της εξητάρει η απόλυτη ανασφάλεια και είναι λίγε, είναι μικρό το ποσοστό αυτό. Οι περισσότερε θα κακό που το ξέρει, μικρότερο κακό. <laughs> <laughs> <laughs> Έχω την αίσθηση όμω ότι έτσι και <laughs> Αλφα... ας πούμε την παλιά. πλάκα. Λοιπόν έρχομαι εδώ παρασκευή μια φορά. Ναι, με φωνάσου, Πώς βρεθήκατε είχατε βρίσμα, είχατε κανένα κολτό. Θα γελάσεις, θα δηλαδή, γελάσεις, θα είμαι τα πιο ωραία της ιστορίας του ραδίφου. Έρχομαι ναι. μια παρασκευή. Είχα, είχα συγκρουστεί τότε με τη δίκηση κόκαλης στον ναι. φας. Ναι. Ε, όχι γιατί κανέναν λόγο γιατί πήγαμε τα παιδιά, πήγαμε με τον κόσμο με τους δημοσιογράφους. Τέλος πάντων το πάθησα και, και, και εγώ στο φλάστι. Εγώ πάθησα και εγώ στο και εγώ με την πλευρά των τεχνικών, όχι το τεχνικό με Είμαι των τεχνικών. Δεν έχει σημασία μετά πώ μου φέρνει. Τα ότι εγώ και ξέρω. Τα ίδια έχουμε λοιπόν. Λοιπόν, και έρχομαι εδώ μια εκπομπή. και μου λένε δεν έρεσε την άλλη Παρασκευή. δεν την άλλη και έφυγε το διάδοχο του. Ναι. Και αυτό το θεωρεί δεδομένο. Ότι είστε εδώ. έρχομαι συνέχεια. <laughs> ο Χατζη Νικολάου ήταν διευθύντη. Σου λέει: Για να ρίξει το κάθε διαρασίευμα, δεν λέω τίποτα. Κάνει ναι. μάλλον με το αφεντικό θα έχει μιλήσει. Ναι, και η... πρόσχετο να τη φάσει. Προχωράει ο καιρό. Περνάει ο πρώτο χρόνο. Δεύτερο χρόνο. <laughs> Φεύγει ο Χατζη Νικολάου. <laughs> Όλοι οι διευθυντέ περνάγαν από μένα. Εγώ. <laughs> <laughs> κανεί δεν ξέρει πώ ήρθα. Δεν ήξερε κανεί. <laughs> <laughs> μία μέρα. Πρόσχετο το πιο φοβερό. Μαθαίνω έπειτα από 10 χρόνια, 12 χρόνια. Ε, από το ότι φωνάζει ο, ο, ο, ο Κοτομινάς ναι. φωνάζει το χιότι που διευθυντής ναι. και του λέει εσύ πόσο μα τυχίζει αυτούς ο ανδρουλάκης λέει μπορεί, προβλήματα ανακατεύει ναι, τα ναι, πράγματα ναι, ναι, ναι. πόσο μας τυχίζει και του λέει μηδέν δεν παίρνει φράγκο <laughs> δηλαδή ο Κοτομινάς <laughs> νόμιζε ότι μπορεί Άνος... να μηχε φέρει ο χατσίγικολα ο άλλος ναι, ναι. Ο νόμιζε ότι θα μηχε φέρει ο άλλος <laughs> <laughs> τελικά δεν είχα φέρει με κανένα <laughs> <laughs> είναι από τι πιο ωραίε ιστορίε των ραδιοφωνιών. Κανεί δεν με έφερε, κανεί. Αλλά δείχνει <laughs> την πραγματική διάσταση τη ποιότητα. Φαντάζω τη δημόσια διοίκηση. Μέσο... Εδώ μιλάμε για το κοντομινά που είναι τέλο πάντων τέρας δι... επιχειρηματικότητα. Δι... φαντάσου <laughs> τη δημόσια διοίκηση. <laughs> <laughs> λοιπόν, κανεί δεν με έφερε ποτέ. Θα σου πω το ακόμα χειρότερο. Ένα παιδί, πώ το λέγανε που ήταν υπεύθυνο εδώ του ξέρω. Είναι ο, κουμίνε, εδώ, ο <laughs> μάνατζερ του άλλου. Πώ ήταν το παιδί, έφυγε αυτό μετά να με διέθε έχουν παράσπω λίγο το απόφατο εγώ δεν είχα τίποτα, Και μου πει πως ξέρω εγώ, και λίπα. το Παναγία μου, είναι δυνατόν τον Ναι. έχω ακούσει αφορά δεν έχει σημασία Αυτό πάλι ναι. Ότι κάποιο άλλο. Ναι. Δηλαδή έχει σημασία εκ των υστέρων αυτών. ένα μυστήριο γύρω από Ένα περομάσες. μυστήριο. Τελικά δεν με φέρνει κανεί. Ήρθα πρόσχητο <laughs> επιχείρημα <επισκέπτης laughs> επί 10 χρόνια. Πάμε στα καλά. Σα εκτιμώ. <laughs> Σα εύχομαι και θα συνεχίσω. Την σημαίνω. αγάπη μου του ακροατέ του ΑΛΦΑ που ήταν οι πιο, πιο αμφισβητείε. Είναι ακόμα. ακόμα δεν φαντάζεστε μαστίγιο. Ε, ναι. Αλλά και υποστήριξη στη δύσκολη στιγμή και του ε, ναι. αγαπάω. Ε, Να είστε καλά κύριε Δωμάκη. Έχω με καλοτάξι εδώ τον κόκκινο κάβουρα από τι εκδόσει Παστάκη. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ραδιοφωνό. Ε, Όμορφε αλήθειε που αναδεικνύουν, καταδεικνύουν ε, το πώς η ζωή στοιχίζεται, εξαρτάται και ζει με απλά πράγματα που περιτυλίγονται, αν τα λέω σωστά, η η με έτσι; <laughs> η δύναμη της εντύπωση. Να είστε καλά, γεια σας. <laughs>